Καλία. Όλη μου η ζωή συνταχτικό, Δίνω ρήμα, Επίρρημα Το ουσιαστικό. Αρχίζει το μάθημα. Συναπτική ιστορία, Ελλάδο η μάσα, η ρεμούλα. Αυτός είναι ο τίτλος Τη συνοπτική ιστορία της Ελλάδος, διότι σήμερα είναι επέτειος 29η Μαΐου, η αποφράδα μέρα, άλωση της Κωνσταντινού το 1453, τώρα έχουμε 2015, δεν κινδυνεύουμε από άλλωση, τι να αλωθεί, τόσα χρόνια δεν έχει μείνει και τίποτα. Οπότε είπαμε να το θυμηθούμε, θα κάνουμε ένα μάθημα ιστορίας, θα περάσουμε και από άλλε φάσεις, όχι αυτά τα γνωστά που κάνουμε, λίγο πιο εναλλακτικό. Και θα ξεκινήσουμε από την αίθουσα, τη γνωστή πια αίθουσα της Βουλής, όπως συνεδριάζουν οι επιτροπές, πάνω είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτω κάθετο ύφης Βαλιράκης, ύφης Βαλιράκης τον θυμόμαστε υπουργό, των κυβερνήσεων του Πασόκ, στα καλά χρόνια, του καλού Πασόκ, δεν υπήρχε ποτέ καλό Πασόκ, δεν έχει σημασία, σε σχέση με το τώρα που ούτε καλό είναι, ούτε Πασόκ. Ο Σίβη Βαλιράκη τώρα έχει πάει εκεί σε αυτή την επιτροπή. Προχτέ βρέθηκε εκεί για να πει για τη Siemens. Ακόμη ψάχνουμε τι ακριβώ έχει γίνει με τη Siemens. Θυμίζουμε ότι ο Σίβη Βαλιράκης ήταν πρόεδρο μια άλλη επιτροπής που είχε συσταθεί το 2010 για να διερευνήσει και τότε τι ακριβώ έχει γίνει με τη Siemens. Τότε που φεύγαν τα στελέχη τη Siemens νύχτα, βράδυ, μέρα, νομίμω ή με άλλου τρόπου. Ο Σίβη Βαλιράκη λοιπόν έχει εμπειρία, ξέρει και πήγε να πει τι ακριβώ στην προηγούμενη επιτροπή, στην τωρινή επιτροπή. Να ακούσουμε τι είπε. Στο πόρισμα τη Κριταστική Επιτροπή έχουν διατυπωθεί σημαντικά συμπεράσματα και προτάσει. Το πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση τα ξέρει, τις αρχέ, η ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση προϊόντο εγκλήματο, η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, το νομικό συμβούλιο του κράτου, τα αρμόδια υπουργεία κλπ. δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμή ούτε στην περαιτέρω, πλήρη, την περαιτέρω προσπάθεια πλήρη. Πλήρω διερεύνηση του σκανάλου, ούτε στην προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου. Ούτε στην επιβολή κυρώσεων και προστήμων στην εταιρεία Zemens. Οι Έλληνε είναι λαό ολότιμοι και γλώσσα. <Και> το ένδοξο του παρελθόν κλωσάνε σαν την γλώσσα. Και ανέκαθεν πολέμησαν κατά τη τυραννία, <Και> του έμεινε η καρκατσουλιά και, και δυο αυγά Τουρκία. Η αίσθησή μα είναι, ήταν, ότι η ίδια η εταιρεία Zemens. Απολάβανε μια ιδιότυπη ασυλία από όλο το σύστημα. Και δυο αυγά Τουρκία. Πάντα χρήσιμα. Τα αυγά Τουρκία. Ακούμε εδώ τον κύριο Βαλιράκη να καταθέτει, πια έχει αποτραβηχθεί από τον πολιτικό βίο, να καταθέτει ε, την άποψή του, την αίσθησή του ότι όταν ε, ήταν η περίπτωση για τι Ζήμενε κάτι δεν πήγαινε καλά. Ή κάτι πήγαινε πολύ καλά για την ίδια την εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, άκρη δεν βρήκαμε. Έγινε επιτροπή, έβγαλε ένα απόρισμα. Το πήγανε στη Βουλή μετά η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου το 2010. Γιώργου Παπανδρέου το 2010, μνημόνιο δηλαδή. Το πήγανε στη Βουλή για να το συζητήσουν και να πάει παραπέρα. Δεν κατάφεραν όμως η πλειοψηφία του Πασόκ τότε. Ε, δεν το πήγε παραπέρα. Το ΚΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Δημάρ ψήφισαν λευκό. Ε, η Νέα Δημοκρατία έχει αποχωρήσει και έτσι φρενάριστηκε όλη αυτή η διαδικασία. Η Βουλή σε δύο ξεχωριστέ συνεδριάσει τη, με διαφορετικές ημερημηνίε, δεν έδωσε ψήφο περαιτέρω διαρεύνηση του Φιαδάλου Ζήμεν, ούτε καν αξιολόγηση του καταθεθέντο από την Εξεταστική Επιτροπή Πορίσματος, από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, όπως πρότεινε ομόφωνα η Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή, κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, ακόμα και η πρόταση για την αξιολόγηση του Απερίφθη από την Ολομέλεια τη Βουλή. Ακόμα και η αξιολόγηση, η δικαστική αξιολόγηση του πορίσματος από αρμόδιο δικαστικό όργανο που είχε προβλεφτεί τότε έτσι, θα έλεγα ad hoc. Ενδεχομένω για αυτή τη δουλειά και αυτή τη διαδικασία. Δύο έλλειδε είναι έλεο με βίσκα και ψωνάρα, γι' αυτό του βούττωσε ο Θεό, του έριξε κατάρα. Και αφού πολλοί δοξάστηκαν και φτάσαν στην Ακμή, του έσπασε ο Τσαμπουκάρ. Και βράζουν στο ζουμί τους. Από τη Μάγιο ούτε Μάρκο δεν εδόθη στη Νέα Δημοκρατία. Από τη Ζήμενς μέσω Μάγιο ούτε Μάρκο δεν εδόθη στη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό λοιπόν πολύ καλά έκανε η Βουλή με την πλειοψηφία της σχετική τότε ε, να μην προχωρήσει το θέμα. Διότι το λέω ο Μητσοτάκης ότι δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό σε σχέση με τη Ζήμενς και το ελληνικό δημόσιο βουλευτές, υπουργούς, πολιτικούς, πρω Αλλά το λένε και δύο πρωθυπουργοί. Εκτό από το Μητσοτάκι, δύο ακόμη πρωθυπουργοί. Ο Γιώργος, αγαπημένο μα, που ήταν τότε και πρωθυπουργό, και ο Κώστας, που ήταν λίγο πριν. Κύριε Τσουκάτου, λέει το Πασόκ. Στο Πασόκ πήγαν τα χρήματα. Το Πασόκ λέει δεν τα πήραμε ποτέ. Είναι ένα εκατομμύριο δολάρια. Τι έγιναν αυτά τα λεφτά, Εγώ προχώρησα πάρα πέρα, κύριε Βαγγελάτη. Πρώτα απ' όλα, κάναμε τα δέοντα για να ερευνήσουμε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο από τα δέοντα που κάναμε. Να ανακοπεί το Πασό. Τι ελεύθερο να γύρω. Να ανακοπεί το Πασό. Όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ούτε έχει δοσοληψίε με τη Ζήμανση. Τι ελεύθερο να γύρω. Καθαρές κουβέντες. Πρώτα απ' όλα, από τη στιγμή που υπήρξε μια παρόμοια καταγγελία, ζήτησα από τον γραμματέα των, του κόμματο, τον κύριο Ραγκούση, να γίνει έρευνα αυτή τη υπόθεση έγινε εσωτερική έρευνα και δεν διαπιστώθηκε το οτιδήποτε σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες από πλευράς του κύριου Τσουκάτου Η έρευνα αυτή έγινε Είναι ξεκάθαρες, η, η ξεκάθαρη η, η, η, η διαφάνεια με την οποία κάναμε την έρευνα Αρχαία ιστορία Η μάχη των θερμοπυλών Φωτιά και ασπίδα. Του Λεωνίδα Με τους 300 που είχαν πιάσει τα στενά Mena furla, c'ha turla, la cosa perse santa veddia. Mena ritmo, mambo mambo mambo. Mena ritmo, πιο του proto se Ένα μπράβο, να ακουστεί και ένα μπράβο. Όπω ακούσαμε εδώ από τον Γιώργο Παπανδρέου, κάναν τα δέοντα και δεν προέκυψε κάτι από τα δέοντα, άρα αθώοι. Και αν δεν σα έχει πείσει ο Μητσοτάκη που το είπε, και μόνο αυτό νομίζω φτάνει. Αν δεν σα έπεισε ο Γιώργος που είπε ότι κάναν τα δέοντα, αν δεν σα έπεισε ο Καραμαλή που δεν έχει μιλήσει για άλλα, αλλά γι' αυτό είχε μιλήσει και είχε πει Όχι καμία σχέση Ζήμε με Νέα Δημοκρατία, θα σα πείσει τώρα ο Ευάγγελο Βενιζέλο στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Τι εννοείτε. Ότι επειδή ο Χρυστοφοράκο ισχυρίστηκε και έδωσε πράγματι 600.000 μάρκα για να τα φέρει ο κύριο Τσουκάκο στο Πασόκ και υπάρχει αυτή η γνωστή ιστορία ότι κρατάει στο χέρι το Πασόκ. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Η σήμερση μπορεί να είναι αυτά. Εδώ και... είναι τα υποβρύχια. Εδώ είναι πένας... Μα... Αυτά τα, τα ε... χρήματα τα οποία έχουν και... κατευθυνθεί προ τον κύριο Τσοχατσόπουλο, α πούμε. Και τι σημαίνει αυτό. Λάς και είναι ο μοναδικό ο οποίο είναι πολιτικά καλή. Και τι λέτε, ότι είναι δυνατό να έρχεστε και να μου λέτε ότι. Εμεί, δηλαδή, δύο πρωθυπουργοί που μεσολάβησαν, υπουργοί, δύο κόμματα, τρία κόμματα, γιατί ήταν και ο κύριο Καραζαφέρη, δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μα κατάσπαχε αιρή. Δεν ξέρω. Όχι, δεν να μάθετε. Σας να μάθετε. η δουλειά σα είναι να, να πείτε. μάθετε. Σα λέω λοιπόν, εγώ ότι αυτά είναι σχηδεότητε. Εγώ δεν δέχομαι αυτό χαρακτηρισμό. Μες, δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Δεν δέχομαι τον χαρακτηρισμό. Απολύτω σχηδεότητε. Απολύτω! Για στα γραφεία του Μπασόκ μέσα. Απολύτω! Και έτσι μάθαμε Χαφιέ δεισμός και κουταλιά και κολογάντσα και ρουσφέτη και επίσης τα συνώνυμα αυτών Απολύτω! Τα δαζιλίκη, ρουφιανιά και ρεδαράντσα και σωθεί το όποιος σώζει αυτόν Με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από, την βουλή, από, την, από τον ελληνικό λαό Με 258 ψήφου ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου Επειδή του κρατάνε Επειδή υπάρχουν χαρτιά για τις Siemens που νομίζουν ότι απευθύνεστε! Τι παράγειελάς παιδιά! και βουτάγια και, και κολοκά. Και μαστίκα και καλβά, και Απολύτως! Και και, και, και, και και ρεπερά, και, και ρεπερά, Γιατί είμαστε στην πολιτική Είμαστε για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Εκτακτά. Έχουμε Έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά μας. για την αγωνία του τόπου. Έχτα, έχτα. Εμείς έχουμε χάσει τις μιλές. Να έρθείτε να κυβερνήσετε. Δεν θα το απαγόρεψτε. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Να Εγώ να ψάχνω να βρω ποιος είναι ο κατάλληλος να με κυβερνήσει. Οφείλετε. Ο, οφείλετε να κυβερνήσετε κι εσεί. Είναι αυτό το απόσπασμα από τον Ενικό τότε που είχε βγει από τα γραφεία του Πασόκ μέσα. Το απολύτω, το έχουμε ακούσει εκατοφορές Αλλά το μετά είναι πιο ωραίο. Ήταν με αφορμή βεβαίω μια ερώτηση για τη Σύμμεση και άλλα σκάνδαλα, υποβρύχια κλπ. Τα είχε πάρει εδώ το Βενιζέλο. Με το δίκιο του, γιατί ένα αθώο λογικό είναι να τα παίρνει όταν αφήνονται υπονοούμενα. Κιλίδε στην πολιτική του ζωή. Και τα υπόλοιπα ήταν τα καλύτερα, το έχουμε αφήσει μα. Και η ερώτηση, τι εννοεί, ότι κάποιοι και υπηρετούν και όχι το ελληνικό συμφέρον. Ναι, ήταν η απάντηση όλων, αυτονόητο. Όταν τίθεται τέτοιες ερωτήσεις, η απάντηση έρχεται μόνη της. Μετά από όλα αυτά, τα βάλαμε για να σας πείσουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι με τη Ζήμανες. Μετά από όλα αυτά, συνειρμός αυτομάτως, ακόμη και το μηχάνημα, έβαλε τον ακόλουθο. Μιλάμε για μια σύγχρονη αριστερά, η οποία είναι ακομπλάριστη. <κυρίζει> και με αυτή την αριστερά, εμείς είμαστε σύμμαχοι. Με την ακομπλάριστη αριστερά είμαστε σύμμαχοι. Δηλαδή, εσεί στο φάσμα με... είστε από το κέντρο και προ τα αριστερά, είναι το, ποτάμιο, έχουμε το ποτάμι, Στο ποτάμι έχουμε φιλελεύθερου προοδευτικούς ανθρώπου. Πείστε τα παντσούλια καλά, κατεβάστε τι κούκκινε με μαζί καράματι και μα βουλτσώνουν πόδια και με χέρια. Έχουμε σοσιαλδημοκράτε και έχουμε αριστερού μεταρρυθμιστέ. Να πάνε στον διάλογο και πάμε παρακάτω, παιδιά. Ialosis Stamburt costante no puoi Ialosis costante no puoi Ialosis non puoi Stamburt costante no giusto Ritornammo pi piano po frada mera Mas piro Ialos tomatotera <Πραλώ>, μια <μου, και> <παρακάλτω> έχουμε πολύ παρακάτω. Ο Σταύρος μα ήρθε ο συνειδημό. Δεν ξέρω γιατί. Καμιά φορά οι συνειδημοί νικάνε την όποια λογική που δεν πολύ υπάρχει, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η ακομπλάριστη αριστερά, όχι η ακομπλεξάριστη αριστερά, η ακομπλάριστη από το κόμπλα αριστερά, η οποία έχει του πάντε μέσα και είναι για το καλό του τόπου και αυτή και όλα τα υπόλοιπα. Φεύγουμε από αυτά, κλείνουμε τα σκάνδαλα. Πάμε στο σήμερα, στο τώρα, στο κρίσιμο τριήμερο που ακολουθεί μια κρίσιμη εβδομάδα και που. Προηγείται μια κρίσιμη εβδομάδα για να έρθει και ένα άλλο κρίσιμο δήμερο την άλλη εβδομάδα. Τα ξέρετε, τα έχουμε ζήσει, συνηθίσει πέντε χρόνια τώρα και κυρίως τέσσερι μήνε. Τώρα πάμε για του πέντε μήνε. Το μικρόβιο. Αυτό είναι η αιτία. Μήπω του τρομάζει τελικά αυτό που το μήνυμα που υπήρξε στι τελευταίε εκλογέ και που είδαν να ανθίζει, να πιάνει τόπο στι τελευταίε ισπανικέ εκλογέ, τι δημοτικέ. Πάμε παρακάτω. Ο κορό του Ζαλόγκου. Η δεσφοή τσαβέλαινα μια καθαρή Δευτέρα Εσύ να ξεντυσκόμενες και σύγχωσε βαντιέρα Της πήγε κατά Ζάλογο κι αυτές μεραγλωθήκαν Κι ρίξαν κι ένα ποτ πουρή και κατακρύμνηστηκαν Με ένα ρυθμό μάχο μάχο μάχο μάχο Με ένα ρυθμό μάχο, μάχο, μάχο. τελικά το μικρόβιο του ΣΥΡΙΖΑ τους κάνει και τρέμουνε Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό Είναι ο χορό του Ζαλόγου και ο Σκουρλέτη. Μην τα συνδυάσετε, δεν έχουν σχέση τα δύο μεταξύ του, αλλά πρέπει να πούμε τι είναι για να ξέρετε πού ακριβώ βρισκόμαστε ιστορικά και ημερολογιακά. Στο σήμερα δηλαδή και στο τότε, αλλά αυτά γίνονται ένα, γιατί δεν είναι και πολύ μακριά από το σήμερα ο Ζάλογο. Δεν είναι χιλιομετρικό το θέμα. Ο κ. Πετράκο είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει και αυτό διαπιστώσει όχι για το Ζάλογο, δεν χρειάζονται, για το σήμερα. Μόνο με την απειλή τη μη πληρωμή. Τη Ρώσης, τη 5ης Ιουνίου, άρχισαν να τρέχουν όλοι. <κοί> οι ΜΕΝ, οι Ηνωμένε Πολιτείε να λένε στον δόν του, δεν τρέχει και τίποτα, ρε παιδί μου, μην, μην το κάνετε θέμα. Ενώ διάφορα παπαγαλάκια, εγχώρια, εδώ μιλούσαν ότι έρχεται η καταστροφή, αν δεν πληρωθεί μια δόση, θα καταστραφεί ο, ο, η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να καταστραφεί, γιατί είναι ήδη κατεστραμένη. Και πάμε παρακάτω, ο Αθανάσιος Διάκος. Στ στη Λιβαδιά, και σε σαργύρω, θα σου φτιάχνω και θα σε κάνω Και το ένα ρυθμό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να καταστραφεί Γιατί είναι ήδη καταστραμένη Καλό κι αυτό Χρειάζεται να το έχουμε στο νου μας Εδώ είναι ελληνοφρένια πάντως. 2128-20 το τηλέφωνο επικοινωνία εκείνο κοινό αποστόλη. Λίγο πριν είχε βρεθεί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, κάναμε κάτι κατηγρίζματα και έξω από τη Βουλή. Κάναμε κάτι καγυρίσματα για την εκπομπή τη Δευτέρα, είχε τη χαρά να μιλήσει, να συννατηθεί με τον Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί εκείνη την ώρα ήρθε με τη μηχανή ο Γιάννη, έγινε ότι έγινε θα τα δούμε τη Δευτέρα, βεβαίω κυκλοφόρων φωτογραφίε, αμέσω μετά ανέβηκε πάνω Γιάννη για να κάνει τη ρήξη ή τη διαπραγμάτευση και έμεινε κάτω μόνο του με τη μηχανή. Αποστώλη. Το ότι ακριβώ έχει γίνει εκεί και παραπέρα, θα το δούμε, ξαναλέμε τη Δευτέρα στις 10.30 που είναι η νέα ώρα εδώ και ένα μήνα περίπου μετάδοσης της τηλεοπτικής ελληνοφρενίας και Δευτέρα και Τρίτη ανεξαρτήτως Αγίου Πνεύματος και άλλων πνευμάτων κακών ανεξαρτήτως χρηοκοπίας ή ρήξης ή συμφωνίας μνημονίου Τρίτου εμείς θα είμαστε εκεί. Τώρα στο τώρα, SMS όποιος θέλει να στείλει, γράφει Real και ενότου μηνυμάτου αποστολής στο 54% και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio-papaki-realfm.gr Βουτσάρι θυμίζει τον ήχο και πρέπει να κλείσουμε το μάθημα ιστορίας με τους ειδικούς. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται πολύτε. Przyszli, chali, frangi, angli, gali, chali, stawrofori, chlistofori, amerykani, niemacy. sto Cypras. I Bravo, Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη Μπράβο Τσίπρα Η Ελλάδα δεν είναι κυρίαρχη και υπολογίσιμη Κάιντε πάλι η Ελλάδα σύμπρο Μια φωνή των μεγαφώνων Μια τρελή Η Ελλάδα λοιπόν κύριε Σαμαρά Είναι μια χώρα που παίζουν μαζί της εταίροι και δανειστές Πέσα στην ίδρυ φωνάζει και σπαράζει Τι το ήθελα καλέ, το μπικούτι Και η ζωή μα μια επέτειο φρήκτη. Τα φώτα κάηκαν και τέλειωσε η γιορτή. Χαμένοι ρωές, φαντάσματα του χτε. Μάθε να ζει με στο τώρα. Kami. θα رأει لاس πεδιά κάφκις μόνοταιη η κολογά. Γεμαστί και ու kì καλάβα φαρτσάνα και Να βάλती η κοταιη η γερεβέρα. Γετάφινα Θέλω θέλω θέλω να επισημάνω στους νεοδημοκράτες ότι βλέπετε τι γίνεται παντού. Κάντε πεζοδρόμιο, γιατί έτσι μόνο θα περάσετε, να πώς τα περάσετε. Να περάσετε τα μίνιματα. Για να περάσουν τα μηνύματα, είναι ο Δημοκράτη. Πρέπει να κάνουν πεζοδρόμι. Το λέω για κουμάτος Και επειδή είναι χρόνια στέλεχο, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Το τραγούδι που ακούμε, σπαστό, έχει τίτλο: Είναι Γιώργο Μαρίνο. Μάθημα ελληνική ιστορία. Υπάρχει και στο YouTube, βρείτε το, ακούστε το όλο. Έχουμε κόψει και κάποια κομμάτια για δεν χωρούσαν όλα. Έχει ένα ενδιαφέρον έτσι στοιχουργικό. Ο Χρήστο Παπάς τώρα από, από τη Χρυσή Αυγή, είχε να πει πολύ καλά λόγια για το, το ΚΚΕ. Το Ε, το οποίο βρίσκεται. Κατά παρέκκληση του συντάγματο στην αίθουσα αυτή, το ΚΚΕ θα έπρεπε να δείχνει μια μεγαλύτερη σεμνότητα. Εγώ θα ολοκληρώσω και θα σταθώ σε όχι λόγια, λόγια δικά μου. Θα σταθώ στα λόγια ενό, και θα το πούμε κι εμεί από τη Χρυσή Αυγή, δεν έχουμε πρόβλημα, ενό του πολιτικού του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίο είχε χαρακτηρίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο ω κόμμα του εγκλήματος και τη προδοσία. Πόσο ωραίο είναι να ακού χρυσαυγή τη βουλευτή να λέει κάτι κακό για οποιονδήποτε. Αυτομάτω αυτό γίνεται καλό. Και μάλιστα να επικαλείται και λόγια του γέρου τη δημοκρατία, του παππού του Γιώργου, του μπαμπά του Ανδρέα, του ίδιου του Γεωργίου Παπανδρέου. Κάπω έτσι απάντησε και ο Θανάης Παφίλης, αλλά με τον δικό του τρόπο. Για το θέμα τη χρυσή αφηγή δεν θέλω να συνεχίσω. Διότι εδώ γνωριζόμαστε. Απλώ θέλω να κάνω μια επισήμανση προ τα πρακτικά. Σα παρακαλώ αυτά που είπα να τα βάλετε με και με κεφαλαία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν. Παράκληση προς τα πρακτικά λαός, μέρος Α. Ναι. Ρε Αποστόλη. Όχι, okay, ρε. Είναι γαϊντουριά να μα αφήνει να περιμένουμε ώρε και χτε και σήμερα και κατά σύστημα. Ναι, αλλά έτσι κολλάνε τα κομμενάκια. Ναι, αλλά οφείλει να μου πει και τι ώρα. Ή μου λε εμένα, οφείλει. Οφείλει ήταν καλεσμένο άλλη εκπομπή. Να μου πει και τι ώρα θα ολοκληρώνω, Αποστόλη, οφείλει. Τι ώρα θα ολοκληρώνει. Ναι. Αγάπη μου. Βεβαίω, να σου πω. Ο Νεϊμαράκη, γιατί ζητάει από τη ζωή να του πει. Γιατί είναι σε κρίσιμο στάδιο, γι' αυτό. Ναι, εγώ θέλω να μου πει εσύ γιατί ξέρει. Εγώ ξέρω. Ε Με ημαράτο. Αχ, με ημαράτο, με μουστάκι. Βρώμικο, πολύ ακούγεται. Θα αφήσω μουστάκι, πολύ βαριά. Μουστάκι, θα αφήσω μουστάκι και θα ντυθώ Ρέιντζερ. Και μουστάκι να ξυρίσει μαλιά από πάνω στην Περούκα, να είναι λίγο κάμπριο. Ναι. Αλλά αυτή την τραγίλα να πληθεί λίγο, Αποστόλιο. Γιατί η τραγίλα είναι το ατού Τρ Τραγίλα. Τρατραγίλα Γαζώνω πινακίδες Οξ από τον Άγιο Σύλλα Εγώ αυτό πουλάω Ναι, ναι Η μυρωδιά του άντρα του Κατσικογλέτη Τώρα που είπες άντρα Και αυτά ποια είναι η πιο σοβαρή δήλωση του Βαρουφάκη Ποια είναι Πρόσεχε το σκυλί Πρόσεχε, Πρόσεχε το σκυλί, σκυλί βρε Δεν πληρώσουμε τη δόση Το σκυλί, το σκυλί, το σκυλί Ήδη σε πιάνει και με Δεν θέλω να πω πολλά για τη ζωή, θέλω να πω μόνο. Τη ζωή που ζούμε, ποια ζωή! Για τη ζωή, τη ζωή, μια είναι η ζωή. Η ζουλή των Ελλήνων. Α, οκ. Okay. Να σου πω, αν είναι μεμπτό να βαφτίζει κάποιον, είναι μεμπτό και ποιο έχει γεννήσει. Ε, δεν είναι. Α, είναι. Γιατί η ζωή δεν ξέρω αν τι θα ήταν χωρί τον πατέρα τη, σωστά. Εντροπή σου. Ε, την ντροπή μου. Ε, τώρα. Έχει και τη μάνα τη. Α, ζωστό, ζωστό, βάλει. Είδε τι ωραίε λέει ζωή, Πνευματική συγγένεια, γιατί. Άμα πει «κουμπαριά» είναι λίγο... Αυτά τα λέγανε οι καραμαλίκοι, αυτά τα βλάχικα. Ε, ναι, αλλά ας πούμε, για φαντάζω τώρα, «κουμπάρα», «κουμπάρα». «Πνευματική συγγένεια». Πνευματικό, πνευματικό τα... γαμπίστητα <σ>... λίγο τον <σ>... αυτό, πνευματικό γαμπίστητα. Για την κυρία θα το είναι ένα μήνυμα, επίγον. Ναι. Σχετικά με αυτό που είπατε, είχατε βάλει ναι τα αριστερά. Ωραία. Φίλε, όπω πας ε, προς πάτρες, διασάβρως του κοιάτου, είναι ένα τύπο μέση μέση του δρόμου, φοράει κρεανό, κρατάει ένα ρόπαλο που κι, με ένα σημειάκι πάνω και ε, μια ταπειλά δίπλα διευαγορεύεται η κατώση της αριστερά. Φίλε, είναι προβοκάτορα και πρέπει κάτι να κάνουμε. Φίλε, πες να επέμβει. Ρε μαρκέζας, κάνει πλάκα ο Τσίπρας, γι' αυτό καταρρέψατε το 1989. Τη κολοτούπα πώς εγείρες είναι. Παλιό μαρκέζας δουλεύει. Καλά, εσύ καταβληρώ σε γύφτο. Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα για μένα. Δε Πάλι καλά. Φαντάζεσαι να το λέκαν οι άλλοι Ζήλιω θα χαγει. Ο ακροατή που προσέφερε πριν μήνα ένα τριώμετρο φούσκα, όπω είχε ζητήσει ο η Βασίλη. Δεν το έστειλε. Δεν το έφερε ο μάκα. Δεν το έστειλε. Όχι ο γύφτο. Γύφτο! Γύρφτε. Έστω. Να σου πω, πόσε ώρε ανέκτημα η ζωή το ταγματάρχη. Όσοι χρειαζόταν για να του, να του βγάλει το αίμα, το λάδι. Το πέτυχε, αυτό είναι αλήθεια. Το απέτυχε, ναι, ναι. Να θυμήσουμε στη ζωή ότι το τραγγματάγει δεν έκατσε μόνο στο εκεί κάποιο τον κάτσα να την κυβέρνηση. Να το, το θυμίσουμε αυτό στη ζωή. Mm -hmm. Ήταν απλά ένα ωραίο σόου, μια στιμένη ανάκριση. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Εξέφρασε μήπω η ζωή κάποια αντίρρηση όταν ψήφισε τον Πάκη για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πάκη, γιατί έχουμε κάτι να πούμε για τον Πάκη. Αυτό σου λέω. Είπε κάτι η ζωή για τον Πάκη. Όχι. Ήφισε, δεν... Έτσι κατευθείαν χωρί καμία αντίρρηση. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ακριβή απίτουρα και στην είσαι αλεύριο. Άιμορ, η Τι παράγελα, παιδιά. Βουτάνια, και ρεπέρα, και στα και ρεπέρα, Η Ελλάδα λοιπόν κύριε Σαμαρά Είναι μια χώρα υποτελής Και υποταγμένη <Καφιεπισμό> Που παίζουν μαζί της εταίροι και δανειστές <Καφιεπισμό> Θα το διαπιστώσετε και εσεί Θα το διαπιστώσουν και οι εταίροι και οι δανειστές Τα λέω αλεξικά, αυτά είναι λίγο μονταρισμένα, δεν έχει σημασία. Έτσι τα έχουμε εμεί εδώ. Άδωνο Γεωργιάδης έκανε πριν πέντε ώρε ένα tweet στο Twitter που λέει: 29 Μαου 1453 — Η Άλωση. Μα πήγαν όσοι έβριζαν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο που προσπαθούσε να μα κρατήσει στη Δύση. Στη Δύση, και έφεραν τον Σουλτάνο. Αυτά στο Twitter γιατί εδώ τα έχει πει αλλιώ. Το πάρσιμο τη πόλη, Δημοτικό. <Συλίου> σημαίνει ο Θεό, σημαίνει η γη. Σημαίνουν τα πουράνια. Δεν είναι μου γι' αυτό τη τηλεφωνώ, για να τηθεί αναλόγω. Σημαίνει και για Σοφιά το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνε. Κάθε καμπάνα και παπά, κάθε παπά και διάκο. Ψάλει ζερβά ο βασιλιά. Δεξιά ο πατριάρχη. Δε καταλαβα το πνεύμα σας Σημαίνει βγουνε τάγια και βασιλιά του κόσμου. Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και παχαγγέλου στόμα. Εσεί τι κάνετε όταν έχετε δυναμία. Τρόκα Πάψετε το χερουβικό. Κι ας χαμηλώσουν τα Άγια Να ο παπάς που ο παπάς Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς Να ο παπάς που ο παπάς, να ο παπάς Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε Είμαι ένα κερί Είμαι μία λάμπα Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει Τσακλαγιαγγύλ εδώ Μολ στείλτε λόγω στη φραγιά να έρθουν τρία καράβια Καραβιά αλήθες μας πήρξαν Τώρα να πάρει το σταυρό και τα άλλα το Βαγγέλιο Κλάψε ο Βαγγέλη βαγγέλιο. Εγώ Το τίδιο το καλύτερο την Άγια τράπεζά μα Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας μαγαρίζουν Άξι και ξέρω η yeah, και οι εικόνε. Σώπασε Κι αείσ Και μην πολυδακριζεί. Στοράσκα μίληση. Πάλι! Μα <συσίλυν> που να δαγκώσει το σβέκο Πάλι! Για σμό που τολμά να μου σηκώσει και φωνή. Πάλι! Με χρόνους με καιρού. <συσίλυν> Πάλι δικά μα είναι. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Αυτό ήταν ένα άλλο μάθημα. ιστορίας. ιστορία ακολουθεί λαό. Έχω να καταγγείλω για αυτή την αριστερή παρένθεση που ζούμε ότι αυτή η εξαθλίωση δεν πάει άλλο, φίλε. Δεν γίνεται να είναι 27 του Μάη και να μην έχει καλό καιρό να κάνουμε ένα μπάνιο. Το είσαι καταλάβει αυτό. Ακόμα δεν έχει μπει για μπάνιο. Επειδή <laughs> είσαι εσύ φλόρο και φοβάσαι να κρυώσει τον τσουτσούνη και μικρίνει κι άλλο. Α σε μα αγάπη μου, ακόμα δεν έχει μπει για μπάνιο. Τελειώνει ο Μάιο. Από το Πάσχα εμεί έχουμε βουτύξει. Η <laughs> άντριδη, η σωστή, η αρσενική, έχουμε βουτύξει από, το... από το Πάσχα και μετά. <laughs> φίλε, σηλόμαι, κάνει μπάνια σίγουρα φίλε, τώρα. Είναι αυτό, κατάλαβε. Είναι αυτό που σα λέω με την ελπίδα που αδρανεί και μετά κρυώνει. Κάθεσε, κάθεσε, κάθεσε. Δεν είσαι στην Τζίτα, κάθεσε, περιμένει. Είναι αυτό που φεροσύριζε. Και μετά κρυώνει να μπει στη θάλασσα. Δεν είσαι σε κίνηση, Έχινε. να έχεις σταθεί το αιματάκι λίγο. Έλα, ρε φίλε, το την εκπομπή σου πριν λίγο ναι. και μιλούσε για δημοσιογράφου και του παρομοιάζει με σκυλιά. Ναι. Έχω ακούσει και πολλέ άλλε φορέ να παρομοιάζουν και άλλα ευγενή επαγγέλματα όπω του αστυνομικού με γουρούνια. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι φοβερό αυτό που κάνετε. Στα ζώα. Ε, βέβαια. Σωστά. Έχει δει να πάρουμε με του μπάτσου για παράδειγμα. Έχει δει κανένα γουρούνι να χρησιμοποιεί άλλο γουρούν για να λύσει τι διαφορέ του. Σωστό, όχι, έχει δίκιο αυτό. Είσαι φιλόσοφο, καταλαβαίνω. <συσχεσί> ναι, εντάξει. Υπέρ των δοκιμάτων των ζώων. <συσχεσί> Είσαι τίποτα τενίστα, τίποτα τέτοια. Τι αν είμαι. Τίποτα τενίστα και αυτά. Τενίστα. Ατενίστα. Τι είναι αυτό ρε φιλόσοφο. Που, που ράβουν τα πουλόβρε στι κολόνε. Φιλόσοφο, αυτό πρέπει να το ψάξει στο Google και να σου πω. Το πορτοθολάκι της κυρίας να το στείλετε στο Μάρδα που μαζεύει τα διαθέσιμα για να πληρώσουμε τη δόση του δουνουτού. 50 ευρώ, 50 ευρώ, γιατί όχι δηλαδή. Άσε που δεν έχουμε και συνταξιούχου που ψάχνουν τον Πρωθυπουργό μας να του δίνουν λεφτά, όπως κάνανε στου άλλους τα ρεμάλια δηλαδή. Τι θα πει, το θέλει η κυρία στο ίδια. Δεν το κάνει στο ίδια κυρία, δεν έχει ούτε τίποτα. Στο Μάρδα, στο Μάρδα που μαζεύει τα σημάδε Ναι, είστε κυρίω Αποστολή? Ναι, γιατί άλλαξε τη φωνή στα μισά? Δεν το έχει προγραμματίσει, Ε. Με συγχωρείτε, ναι, δεν, δεν το περίμενα. Είμαι τη γριά μου που έχεις το πορτοφόλι. Ναι, τι είσαι τη Το τσίσι? Μέχρι... Το Κόμενος. Εδώ την έχω δίπλα μου. Θα τη δώσω, <στολή> παιδιά, Όχι, καλέ, παιδιά, παιδιά. Ω... <στολή> σιγά, σε πιστεύω. Θα σε στείλουμε το πορτοφόλι τώρα, σιγά, παιδιά είμαστε. Όσο δεν ανάγκη, σε Έλα, Α, ευρώ! Κάπου δεν με το στείλες το πουρτοφόλι Εντάξει θα το στείλω στο τεκνό, Να να'σαι καλά Πω το βρήκαμε, Ναι Λοιπόν, κάντε την κοιλιά σου, θα πω μεγάλη μαλακιά Όχω, όχω Χωρά, τώρα είστε καλό Να σου πω, αυτό με την άσα από τα προγράμματα που σκέφτεται να πάμε στους άλλους πλανήντες, πώς σου φαίνεται Έχεις. Είναι καλό, είναι καλό φίλε γιατί δεν χωράμε άλλοι. Για... Πώ θα σωθούμε, πώ θα βγούμε με την κρίση, νομίζει? Αποπληθωρισμός λέγεται. Λάθο, αποπληθισμό, λάθο, κάτι άλλο, αλλά ξέρουμε και ελληνικά νομίζει. Τη <laughs> δικιά μου αγκία <laughs> θέλω να πω και τη σου. Άμα πάμε στον Άρη, είναι ο μόνο κόκκινο πλανήτη που έχει απομείνει. Να Α... τα πρώτη φορά αριστερά, ε. Έτσι, Άρης, έτσι, Άρη, ε, το πιασε. Άρη τερά. Ούτω τσίπρα Οι μέρε είναι κρίσιμε, οι στιγμές θεταμένε, και είναι λογικό τα νεύρα ακόμη και στις πρωινέ εκπομπές όπως τα νεύρα του Καμπουράκη να ξεφεύγουν. Σα παρακαλώ. Όχι, θα κλείσουμε, παιδιά. Τρέλα, Τρέλα. Δεν πως. γίνεται. Δεν μ' αφήνει ο σφίλη δύο ώρες Δεν κλείσουμε. Αυτό δεν Κάθε μέρα έχουμε Ένα πράγμα μόνο. Δεν πρέπει να όλοι, επειδή Πάτε αλλού και δεν πειράτε καθόλου. Εδώ πέρα θέλει ο να ώρα. Δεν μπορώ. Είμαστε να τελειώσουμε. Όχι, θα κλείσουμε. Κλείσουμε. τώρα δεν είναι Μα ποτέ να μην πιαστούν στα χέρια. Δεν γίνεται να το δούμε αυτό το σοου κάποια στιγμή. Όλο το παραπέντε. Ρίχνουν τα σάκια, ρίχνουν ποτήρια, βρίζονται. Να δούμε και το υπόλοιπο. Να ολοκληρωθεί επιτέλου μια σκηνή εξαίσια σε αυτόν τον τόπο. Με αυτή την θετική σκέψη σα αφήνουμε. Έχουμε λαό. Που κάθε Παρασκευή παραγγελίε. Αμέσω μετά μαγκαζίνο. Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβόπουλου σήμερα. Και αμέσω μετά στι 3.30 η Λιάννα Κανέλ. Καλω Το βιάζαν δυο καλοί Του λένε στο συνδικάτο Να πάει να γράφει Έλα κύριε Μηχαλόπουλε Επιδιά σας στο στούντιο, Βάλτε πάλι την κοπελί για την παρασκευή πήγα να πνιγώ απ' τα γένια εγώ τώρα Ναι καλημέρα σας. καλημέρα σας Ο κύριος Μηχαλόπουλος Ναι ναι ο Πάνος Α. Ναι. Τα Α, όχι. το κύριο Μιχαλόπινο τον υπέστημα θέλω της... System. Ο υπεύθυνο είμαι τώρα πια. Ωραία. Τηλεφωνώ για τη βλάβη στο Υπουργείο Οικονομικών, στο σύστημα πληροφοριακών. Το ξέρετε, έχετε ενημερωθεί εσεί. Εσεί με παίρνετε από το Υπουργείο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι βλάβη έχουμε πείτε μου πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Ο κύριο Μιχάλη μου είπε ότι το ενημέρωσε αυτό το μεσημέρι, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάποια διαφορά. Τι προβληματάκι έχουμε να το κοιτάξω, δεν φεύγουν τα email για Τρόικα, τα απειλητικά. Με το που μπαίνουμε πέφτει. Το mail. Ναι. Άπα, και δεν έχει ο Υπουργό να στείλει αυτά τα ασαφή. Δεν τι άκουσα. Λέω, ο υπουργός, λέω, φοράτε όλοι οι κόκκινες γραμμές στους γιακάδες τώρα εκεί που είστε. Όχι. Oh, okay. Φοράτε τα λαχουριέ, τα βαρουφάκια που κάμισα ή δεν πρέπει. Όχι. Oh, okay. Αναγκαστικά. <laughs> δεν είναι απαραίτητο, αυτό. Α, δεν είναι. Oh. Έχω μάθει, είχες ζητήσει ο υπουργό στους άντρες να φοράνε το γιακά από πίσω κόκκινη γραμμούλα και στι γυναίκε κόκκινη μπανέλα, στο σουτιέν. <laughs>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 Σημαίνει λίγο, Κοντρόλ Αλτ, ναι, 52-62-51-10, 52-62, 51-10, F4.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 Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν θέλει από μακριά, θέλει από κοντά. Τι κάνει το απόγευμα. Το απόγευμα δεν θα είμαι, γιατί δεν βλέπω φω. Μέχρι τι ώρα θα είσαι. Μέχρι τι 7-8. Μετά. Μετά φεύγουμε, γιατί έρχεται ο Υπουργό, φεύγουμε εμεί. 7-8 έρχεται ο Υπουργό, τέτοια ώρα αργά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν έλεγε ότι πάει ώρα το πρωί ή 5. Είναι σε συνεχεί συναντήσει. Έρχεται το πρωί, φεύγει λίγο το μεσημέρι και επιστρέφει το απόγευμα. Μέχρι τι 5. Θα έρθω κάτι 7.30 να σε πετύχω στο τελείωμα να το φτιάξουμε το μηχανηματάκι του Υπουργείου. Αχ, ναι, κύριε Μιχαλόπουλε, σα παρακαλώ. Α Θέλω, θέλω λίγο φτύσιμο, ξέρει. Πνιγήκαμε εδώ πέρα, γίνεται ένα χαμό. Πού πνίγηκε, αγάπη ακόμα δεν ήρθα. <laughs> <Μιγαλόπουλε. Σα> <laughs> Είμαι μεγάλο. Έλα, θα σε το απόγευμα, φυλάκια. <laughs> Περιμένω, να είστε καλά. Ελπίζω να έχει τι του υπουργού, ε, κόκκινη μπανέλα. Όλε, όλε, όλε. Θέλω μια αφιέρωση για την Πετασκευή. Θέλω να βάλεις, έτσι επειδή το έχω κάει μόνο, να το ακούσω από κάπου, το απόσπασμα που μιλάει ο Βαλιράκης στην Επιτροπή για τη Ζήμενς. Στο εσωτερικό της Ζήμενς αποδείχθηκε ότι είχε διαμορφωθεί ιδιαίτερη οργανωτική δομή από ανώτατα στελέχη της τα οποία ενεργούσαν από κοινού ως εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τεχνάσματα που αποσκοπούσαν αφενός στην εξασφάλιση μαύρου χρήματος και αφετέρου στη διοχέτευση του χωρίς ίχνη για παράνομες ωφέλιμες κατά τις Ζήμενς πληρωμές. Οι υπάλληλοι αυτοί τη Ζήμενς φαίρεται ότι διέπραταν συστηματικά δοδροδοκίες κρατικών υπαλλ υπεραισχυγακών και πολιτικών στελεχών σε όλο το πεδίο των δραστηριοτήτων της δηλαδή στο σύνολο σχεδόν των δομών του ελληνικού κράτους χρειάζεται το χρειάζεται το Μα κανείς, δεν ξέρει για την παρασκευή ένα τραγουδάκι Έστω. Του Λορίζου το στράτο για τα τρία παιδιά που φύγανε στη Σταλπέρεση Ένα πρωί το στρατό, Το πιάνει η μηχανή Το φάσει από κάτω Κι ακόμα αναβάνει Εντάδει δηλαδή... Θέλω Βενιζέλο ε. Ε, ένα υπερεγόμενο δικό του και να κλείνει με ένα απολύτω. Ήταν υποχρέωση μου εθνική να μην αφήσω τη χώρα να καταρρεύσει. Εγώ! Απολύτω! Το βράδυ 31 Αυγούστου προς 1 Σεπτεμβρίου του 2011, εγώ ω Υπουργό Οικονομικών έδιωξα την Τρόικα. Εγώ! Απολύτω! Και. Έχω πολλές φορές αναλάβει το κόστος εγώ για να υπάρχουμε σήμερα. Απολύτω! Έτσι, με άνθρωπε κύριε Παντελή τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδε άνθρωποι χωρί ψωμί, μαύρη λευκή. Είναι εύκολο την Παρασκευή να ακούσουμε στι παραγγελίε μια δική σου τοποθέτηση. Οπα. Ξέρω ότι είσαι μετριόφρονο, δεν θέλει. Το ξέρει. Στι <σεις> 26 Πέμπτου, το λαό λε ότι περιασάλιο του και ότι εκεί που έχουν φέρει τον κόσμο στα αδιέξοδο είναι έτοιμο να δεχτεί τα πάντα. Είναι ό,τι πιο ζημερό. Έχουμε φέρει δηλαδή και 8 συντάξει το χρόνο να δώσουν τώρα, εκεί που έχουμε φτάσει θα το δεχτούμε. Μια χαρά είναι. Το καρεκλάτο, το τσατέσσερα, ο κόσμο είναι έτοιμο. Το αριστεράτο, μη τρέπεσαι. Το αξιοπρεπάτο. Εκτό το από τον άδενε το... που κατέβηκε στου δρόμου και τώρα Ακουμάτω, άλλος να δεν υπάρχει Είναι και ο Μητρόπουλος εντάξει <laughs> Γιατί τόσο καιρό ότσι είπαζε την κίνει τη συμφωνία, γιατί δεν του δίνουμε λίγο κόσμο όπω κάναμε τόσο καιρό με το σαμάρα και με το δεγέλλον να κλείσει η συμφωνία. Για να φανεί αναγκαίο το ασάλιο του. Εποστόλη, τα λεποριόμαστε, πέσω να δώσουμε λίγο κόμπο. Αυτό είναι το ζητούμενο, ανακαπιταλούν, να τα Να τα και μετά σχεδόν να παρακαλάμε για τη συμφωνία. Ήδη έχουμε αρχίσει να το λέμε προ τα έξω. Όλοι το λέμε. Α κάτσε μια συμφωνία και ό,τι να είναι αυτή η συμφωνία. Μια συμφωνία ανάγκη και όντι. Αυτό είναι όλη το πιο έχει ακούσει, τον νούστε. Αυτό το ό,τι κάτσε σε λίγο βρογόνο. Ο γιος σου μόναχα να χάνει καλά. Να φύσει το όνομα και το παλά. Έντιμε άνθρωπε γυρπατελή. Σκέφρωσε, σάπισε στο μαγαζί. Τι με ότι και την ορμή για την δραχμή. Το ε, αν μπορεί να βάλεις ε, το κυρπαδελί, αφερομένου σε όλες τις κυρπαδελίδες για να δώσω εκείνο που θα φύγω στο εξωτερικό και να μην μπορώ να πω να δώσω μια καλλιά και να πω ένα χρόνια πολλά στον πατέρα μου που γεννήθηκε δωμάδα. Ξέρεις πως δόσανε κυρπαδελί, άλλη τα νέα του τους και τη ζωή να γίνει το όνειρο. Φέ τα ψωμί, να φας εσύ, κύριε Παντελή. Μπορώ να ζητήσω κάτι για την Παρασκευή. Ζήτα. Ένα πόρτ πουρή από τα σκισμένα μνημόνια. Ξεκινώντας από το 12 ο Αλέξης το το βράδυ των εκλογών ό,τι Μεσολαβή διαλέξει ενδιάμεσα και φτάνοντα στον Αντώνη μέχρι προσφάτω τους που το περίλαβε η ζωή. Και ενδιάμεσα ο Παπαγιανόπουλος να φωνάζει «Ούξω Θα το σκίσουμε το μνημονιό και να υπογράψετε με αυτού. Δεν θα πιάνει τόπο μεθαύριο Ωξο ρε Τα σκίζω τα μνημόνια Σελίδα σελίδα Λεπτό με λεπτό Ωξο ρε Και εσύ τι έδωσες κυρ Πες μας τι έκανες σ'αυτή αυτή τη γη Μουσική Πες μας τι άφησες Κληρονομιά Εμπνέει την νέα γενιά. Κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπω ακριβώ τα ψηφίσατε προχθέ, όλων των μέτρων λιτότητα που εξαθλειώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Παράταση τελείωσε. Μνημόνιο σκίστηκε. Το μνημόνιο και η εφαρμοστική του νόμη, τα μνημόνια γενικά και η εφαρμοστική του νόμη, θα ακυρωθούν, θα πεταχτούν στον κάλαθο των αχρίστων Διανόμου δηλαδή έτσι Τελείως Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο με ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά τον Νοέμβριο του 2012 Και είσαι; άμα αρχίσουμε να πουλάμε παλαμίδες έλα από τον μπακάλικο να σε ζυγίζω. Το σχήμα λόγου Θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων Έντοιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. Βάψτε τους έντοιμους με στα σπαρτά. Και αυτούς που φτιάξανε το παντελή, σκουλήκι άχρηστο σε αυτή τη γη.